Στο όνομα του Πατρός και του Ιππνεύματο. Βασιλεύ Φουράνη, παράκλητο πνεύμα τη Αληθία, και τα πάντα πληρούν. Ο θησαυρό των αγαθών και ζωή, και σκύνο και καθάριστων εμά, και όσων αγαθέτε ψυχάσιμων. Να δούμε μια ερώτηση από που βάλατε την φορά. Μία, τι άλλε βλέπουμε. Λέει όταν, έχει κάποιος, κά, όταν, έχει κάποιο, όταν έχεις κάποιο πάθος, είτε είναι το κάπνισμα, είτε είναι η πορνεία κτλ. και δεν μπορείς να το ξεπεράσεις, δεν μπορείς να εξομολογηθείς αφού δεν έχεις μετανοήσει. Άμα δηλαδή δεν μπορέσει ποτέ να το ξεπεράσεις, δεν θα κοινωνήσεις ποτέ. Ε, είναι σημαντικό και θεωρούμε πως αυτό είναι μέσα στο το Πνεύμα του Θεού, να βρίσκουμε τρόπο που να ενισχύουμε τον εαυτό μας, να ενθαρρύνουμε τον εαυτό μας, να πλησιάσει τον Θεό. Με αυτή την έννοια το Πνεύμα της απελπισίας και της απογνώσεως δεν είναι του Θεού. Αν κάποιος δηλείται θεωρήσει ότι δεν μπορεί να διορθώσει τον εαυτό του, γι' αυτό το λόγο κόβει κάθε σύνδεση με τον Θεό και κάθε προσπάθεια, τότε αυτό δεν είναι του Θεού. Είναι του έξω από εδώ. Του Θεού είναι αυτό που από το ελάχιστο Παίρνουμε ελπίδε για να προχωρήσουμε. Συνεπώ, αν κάποιο άνθρωπος έχει αυτό ή το άλλο πάθο, πρέπει να το προσεγγίσει να το προσεγγίσουμε τον εαυτό μα με τέτοιον τρόπο, για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, δηλαδή να το προσεγγίσουμε τον εαυτό μα με τέτοιον τρόπο, πόσο περισσότερο να προσεγγίσουμε και να πλησιάσουμε τον Θεό. Συνεπώς, εάν πω έχω αυτό το πάθος και τελείωσε, δεν είναι μια υγιής προσπάθεια. Πρέπει να βρούμε κάποια σημεία σύνδεσης και επαφής. Όπως για παράδειγμα, αν με κάποιο άνθρωπο έχουμε κάποια δυσκολία διαπροσωπική, με το σύντροφό μας θα υποθέσουμε. Ψάχνουμε ένας όρημος, ένας ευφυής άνθρωπος, τι κάνει. Προσπαθεί να δει ποια είναι τα σημεία και από αυτά ξεκινά και τα καλλιεργεί. Δεν βρίσκει τις διαφορές και τις υψώνει, γιατί αυτό θα φέρνει ένα διαρκή χωρισμό. Τι κάνουμε, βρίσκουμε τα θετικά στοιχεία, τα θετικά στοιχεία του άλλου, τα σημεία σύνδεσης, και από αυτά ξεκινούμε. Και συνήθως τι κάνουμε, ψάχνουμε αν υπάρχει ελπίδα. Που τι σημαίνει υπάρχει ελπίδα σε μια σχέση, αν υπάρχει διάθεση, έστω και ελάχιστη, αν υπάρχει έστω και ελάχιστη διάθεση αξίζει τον κόπο ο άνθρωπος να προσπαθεί. Έτσι και λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που θέτει αυτό το ερώτημα, ήδη το ερώτημα ότι δείχνει ότι έχει διάθεση. Τι κάνουμε τότε? Συνήθως το πιο σωστό νεό, να ξεκινήσουμε από αυτά που μπορούμε. Δεν μπορούμε να πολεμήσουμε αυτά τα συγκεκριμένα. Πολεμούμε αυτά τα οποία μπορούμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο εάν δεν υπάρχει μετάνοια τι κάνουμε δεν εξομολογούμε θα η κίνηση να πάω να εξομολογηθώ από μόνη της είναι διάθεση μετανιάς. είναι θέληση μετανιάς. και αυτό είναι αρκετό. Τα υπόλοιπα θα τα επεξεργαστεί χάρης του Θεού τότε κάποιος δηλαδή πηγαίνει και μόνο πηγαίνει σημαίνει κάτι ψάχνει κάτι θέλει έστω κι αν είναι στραβός ο λόγος που πηγαίνει. Και μόνο τι κάνει αυτή την κίνηση είναι μια κίνηση αναφοράς και μια κίνηση ταπείνωσης που λέει, «Δεν μπορώ μόνος μου». Ανεξάρτητα αν είναι φορτωμένος ο άνθρωπος με τα πάθη του και ανεξάρτητα αν δεν έχει διάθεση να τα κόψει. Όμως αυτό και μόνο δίνει το χέρι στον Θεόν ο άνθρωπος. Και ο Θεός ξέρει πως θα, μας... θα, μας... θα κάνει εργασία μαζί μας. Αφετέρου δεν υπάρχει και ένα άλλος λόγος <κυρίζει> Δεν έχουμε μονοπάθη. Πιθανό έχουμε κάποια θετικά, κάποιες αρετές Λοιπόν, ένα δέντρο που έχει κάποια φύλλα ξερά και κάποια υγιή Το ποτίζουμε, κάποια να σωθούνε Είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να πάρει την χάρη του Θεού από τα μυστήρια Και να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει Κάτι να σωθεί Η Θεία Κοινωνία <κυρίζει> Δεν είναι επιβράβευση για την αρετή μας, είναι φάρμακο για να γιάνουμε, για να γίνουμε καλά. Αν το δούμε σαν επιβράβευση είναι πρόβλημα. Επίσης αν έχουμε την εντύπωση ότι προσβάλλεται με αυτό ο Θεός, τότε προσδίδουμε στον Θεό ιδιότητας οι οποία δεν έχει. Συνεπώς, μόνο ξεκινώντας αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος, εξάλλου το να ξεπεράσουμε τα πάθη μας είναι η χάρη του Θεού. Από εμά χρειάζεται διάθεση. Και σε όλους δεν είναι η ίδια διάθεση. Άλλο έχει διάθεση μόνο να εξομολογηθεί, άλλο και να προσευχηθεί, άλλο και να ενισχυθεί, άλλο και να κάνει δυνατότητα η προσπάθεια. Αλλά άμα δεν ξεκινήσουμε δεν θα γίνει τίποτα. Συνεπώ είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπο να, ξε... να αρνηθεί τελείω το λογισμικό που του λέει: Δεν έχει μετάνοια. Δεν είσαι για τον Θεό. Δεν έχει να εξομολογηθεί. Πρώτα ξεπέρα τα πάθη σου. Όχι. Ξεκινούμε αυτή τη διάθεση και αν θέλετε αγνοούμε τα πάθη τα οποία μας απασχολούν και προσπαθούμε να κάνουμε αυτά που μπορούμε. Να ξεκινήσουμε από αυτή δηλαδή την βάση. Το πνεύμα του ότι πρέπει όλα να ταχτοποιήσουμε και να προσεγγίσουμε τον Θεό και να αναλύσουμε και να κατασκοπεύσουμε τον εαυτό μας αν είναι έτοιμος για τον Θεό είναι ένα λάθο πνεύμα το οποίο ε, δείχνει ότι δεν έχουμε αίσθηση τι σημαίνει ανθρώπινος. Ανθρώπινη ψυχή, αγώνας, πτώση και αδυναμία. Ίσως έχουμε μια ψευδέστηση ότι είμαστε σημαντικοί, είμαστε σπουδαίοι. Χαμένοι είμαστε όλοι. Και από αυτήν την αίσθηση χρειάζεται να προχωρήσουμε και μόνο αυτή την αίσθηση είναι δυνατόν να προχωρήσουμε. Μου έκανε εντύπωση. Συζητούσα σήμερα το πρωί με τον γέροντά μου και του λέγα κάτι που άκουσε για κάποιον άνθρωπο που τον έχει ο κόσμος ψηλά και λίγο δύο τρεις μέρες του λέω ελπαιδεύτηκα παρόλο που αυτός ο άνθρωπος έδειξε καρπούς μετανοίες πολύ δυνατούς και μετά διαπίστωσα ότι έχουμε ένα πρόβλημα ε, οικοδομηθήκαμε είτε από το Περιβάλλουμε περιβάλλον μας είτε εμεί οι ή και τα δύο μαζί με μια ψεύτικη αίσθηση του τι σημαίνει αρετή, τι σημαίνει αγιότητα και τι σημαίνει σχέση με τον Θεό. Και αυτή η εικόνα που σχηματίσαμε μέσα μας για το καλό και το κακό μας έκανε να δουλεύουμε την εξωτερική εικόνα, την έξωθεν εικόνα την έξωθεν μαρτυρία και όχι την έσωθεν μαρτυρία την καρδιά μας και είμαστε ξυπασμένοι και αυτό ότι είμαστε ξυπασμένοι διαρκώς μας ρίχνει σε καταστάσεις πτώσεων και δείχνει κάτι άλλο επίσης ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στη χάρτη του Θεού και δεν καταλάβουμε τη δύναμη μετανοίας και μου έλεγε πως ήρθε, του ανέφερε κάποιος ένα περιστατικό που πήγε στο σε κάποιον γέροντα, σε κάποιον ασκητή και του ανέφερε κάποια πράγματα που τους από διαφόρους ανθρώπους στον κόσμο. Και του λέει γεροντα, καλά δεν πιστεύεις στη μετάνια; Δεν πιστεύεις στη δύναμη μετάνιας; Πάντως, αν ψάξουμε τον εαυτό μας, ας δούμε και τον τρόπο, όλο το σύστημα πώς λειτουργεί, δεν πιστεύουμε στη μετάνια πραγματικά. Πιστεύουμε στην ανθρώπινη ικανότητα, στην ανθρώπινη αρετή. Και του έλεγα, ναι, πάτερ μου, του λέω, δηλαδή... Μπορεί ο άνθρωπος με τη μετά να αποκατασταθεί να γίνει όπως ήταν, όχι μου λέει και καλύτερος μπορεί να γίνει από ό,τι ήταν Τελικά το πρόβλημα μας είναι ότι δεν γνωρίζουμε πραγματικά την τέχνη του πνευματικού αγώνα και δεν γνωρίζουμε πραγματικά ποια είναι η θέση μας και ποια είναι η πραγματική μας σχέση με τον Θεό και τελικά ζούμε για να προστατεύουμε την έξωθεν μαρτυρία, σε όλα τα επίπεδα. Είτε αφορά τον χώρο τον εκκλησιαστικό είτε τον κοσμικό, είτε την κοινωνική μας ζωή, ο καθένας μας, αγωνιά, άλλος λίγο, άλλος πολύ, Άλλος το καταλαβαίνει και άλλος όχι να διαφυλάξει την εικόνα την έξωθεν μαρτυρία και η έξωθεν μαρτυρία έχει να κάνει το πως θα μας πλησιάζει ο άλλος, τι εικόνα θα έχει για μα, αλλά και εμείς τι εικόνα έχουμε για τον εαυτό μας και ζούμε μέσα σε μια ψευδέστηση. αν ακούσουμε κάτι στραβό κατηγορούμε δήθεν με αγανάκτηση για το στραβό που συμβαίνει. Είτε αυτό είναι προσωπικό κάποια πρόσωπα ή είτε αφορά πρόσωπα ένα σύστημα. Και όλο αυτό το κάνουμε για να υπενυχθούμε εν τέλει ότι εμείς είμαστε υπεράνω πάση υποψία για το στραβό, για το κακό το οποίο συμβαίνει. Αυτό όμως είναι έξω από την παράδοση της Εκκλησίας μας και όταν λέμε παράδοση εννοούμε την εμπειρία των Αγίων μας δηλαδή την έμπνευση του Πνεύματος του Αγίου που διαμορφώνει άλλο ήθο. που καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι είναι σημαντικό να αποκτήσουμε πνευματική ευαισθησίαν και αποκτά ευαισθησία πνευματική αυτός που έχει καρδία νύφουσα. Καρδιά η οποία είναι σε εγρήγορση. Είναι ξύπνια και αντιλαμβάνεται. Και βλέπει πραγματικά η καρδιά την αμαρτωλότητά τη. Που είναι η αμαρτωλότητα της καρδιάς ασύγκριτα πιο αποκρουστική. Από την αμαρτολότητα τη συμπεριφορά των άλλων. Η αμαρτολότητα τη καρδιά είναι, απο, είναι πιο απο, ασύγκριτα πιο αποκρουστική από την αμαρτολότητα εντό εισαγωγικών που έχει να κάνει με το φαινόμενο που εντοπίζεται στη συμπεριφορά. Σίγουρα, μια λαθεμένη συμπεριφορά είναι ένα σύμπτωμα μια εσωτερική κατάντια αλλά πολλέ φορέ δεν ανταποκρίνεται η εξωτερική συμπεριφορά με την εσωτερική πραγματικότητα έτσι όπως φαίνεται. Για παράδειγμα, ένας οργανισμός μπορεί να έχει καρκίνο και να μην βγάζει συμπτώματα και να μην ζω άνθρωση υγιής. Και αυτό οδηγεί στο θάνατο. Και ένας να έχει έναν πονόδοντο ή να ταλαιπωρείται από πόνο και δεν κάνει κάτι απλό. Εξωτερικά τα συμπτώματα δεν είναι πάντα ανάλογα της εσωτερικής μας κατάστασης. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε τέτοιον παιδερμό μέσα μας που δεν αντιλαμβανόμαστε τι πραγματικά συμβαίνει. Και δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε. Και να καταλάβουμε, να δούμε τι εννοούμε να ελευθερωθούμε. Πάντως θα προσπαθήσουμε με κάποια κείμενα να διαβάσουμε από την πείρα των πατέρων μας, από το γεροντικό να δούμε αυτό το φρόνημα. Σε αυτά τα κείμενα, θα δούμε και σε λειτουργικά κείμενα, δηλαδή όλα τα κείμενα, όλη η παράδοση μας, όλη η εμπειρία της Χάριτος του Θεού μας διαμορφώνει όχι έναν τρόπο σκέψεως, όχι κάποιον τρόπο αισθήσεων πραγμάτων, αλλά δι μας διαμορφώνει ένα ήθος που πλάθει τον όλον άνθρωπο. Διαμορφώνει τον νου και την καρδιά του με έναν τρόπο που να ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Και όταν λέμε ελευθερία όχι να κάνω τι θέλω, αλλά να έχει νιώθω ανάπαυση. Στην παράδοση μας νιώθω ανάπαυση σημαίνει ότι έχω σχέση αληθινή. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό η τοποθέτηση είναι αντί να απομονώνουν οι πατέρες μας με το πνεύμα πνεύματος, με αυτό το αγιοπνευματικό πνεύματος, Φρόνημα, αντί να απομονώνουν και να καταδικάζουν οι πολλοί τον έναν, τον αμαρτωλόν, ο καθένα παρουσιάζεται απόλυτα πεπισμένος ότι είναι αμαρτωλότερο από του άλλου. Αντί οι πολλοί να απομονώνουν και να καταδικάζουν τον έναν, ο καθένα παρουσιάζεται απόλυτα πεπισμένος ότι είναι αμαρτωλότερος από τους άλλους. Αυτό, αν το καταλάβουμε, δείχνει ότι ανατρέπει έναν τρόπο σκέψεως ηθικής του κοσμικού συστήματος, που κρίνει με την ακρίβεια των νόμων και με μια συγκεκριμένη έννοια δικαιοσύνης. Και με ένα συγκεκριμένο τρόπο που χωρίζει στους ανθρώπους σε κατηγορίες, χωρίς να δίνει τη δυνατότητα ίασης, δηλαδή εξισορρόπησης και ανάπτυξης. Να δούμε λοιπόν ένα στίχο από τη μετάλληψη. Πριν κοινωνήσουμε έχουμε κάποιες ευχές που διαβάζουμε. Λέει από μια ευχή του Αγίου Σιωμένου του Νείου Θεολόγου. Είδα σότερ ότι άλλος ως εγώ ου καπτεσέσι, ουδε έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμε. Αυτό δεν είναι η ρητορική έκφραση. Εμείς το, εκφρά... το λέμε έτσι και μπορεί να λέμε τι ωραία που το λέει και τι ωραία που το λέμε κιόλας και τι ωραία που μπορεί να συγκινηθούμε. Αυτός που το γράφει είναι μια βιωματική κατάσταση που δεν κοροϊδεύει, δεν λέει ψέματα και γι' αυτό είμαστε καλεσμένοι να ζήσουμε αυτή τη βιωματική κατάσταση. Κοιτάξτε, είδα Σότερ, είδα Σωτήρα μου ότι δεν, δεν έπαισε κανεί άλλος παραπάνω από εμένα και δεν έκανε πράξεις που έκανα εγώ χειρότερες από εμένα. Κοιτάξτε, αυτό με μια λογική κόσμο λες, εάν πω κάτι τέτοιο, αυτό είναι να προσβάλλω τον εαυτό μου. Ε, δείχνω ότι δεν εκτιμώ τον εαυτό μου. Δείχνω ότι απορρίπτω τον εαυτό μου. Ναι αυτό σαν ψυχολογικό γεγονός που δεν έχει μετάνοια και αναφορά και εμπιστοσύνη σε έναν πατέρα που με αγαπά, Έτσι είναι. Αν όμως αυτό είναι μια έκφραση του ότι θέλω να αποκαταστήσω μια σχέση με ένα πρόσωπο και στο κομμάτι για να γίνει ηθική μου τότε αυτό είναι ζωογονητικό και ελευθερωτικό. Λέει, να το μεταφράσουμε, λέει κάπου αλλού, στον κανόνα του Αγίου Ανδρέα Κρήτη, που διαβάζουν 40 Δεν υπάρχει στην ζωή αμαρτία, ούτε πράξη, ούτε κακία που εγώ δεν διέπραξα. Σωτήρα μου, είτε κατά νου, είτε κατά λόγμα, ή προαίρεση. Και έχω γενικώ αμαρτήσει και με τη φαντασία και με τη διάνοια και εμπράκτο. Όπως κανείςτάλλος ποτέ μέχρι τώρα είναι τα λόγια ενό Αγίου. Και είναι Άγιος γιατί αυτά τα λόγια είναι πραγματικότητά Του. Και είναι Άγιος γιατί αυτά τα λόγια τα γέννησε η καρδιά Του. Έχοντας συνείδηση ποιο είναι και είχε συνείδηση ποιο είναι όχι συγκρινόμενος με τον εαυτόν Του αλλά προβάλλοντας τον εαυτό Του στην αγάπη του Θεού. Ούτε συγκρινόμενο με άλλους ανθρώπους, η σύγκριση με τον εαυτό μου με τις δυνατότητε μου ή με άλλους, είναι μια ψυχολογική ηθικού επίπεδου σύγκριση που δεν ελευθερώνει τον άνθρωπο. Αυτή η κατάσταση είναι ούτε ένα μια, αποτέλεσμα μιας μια συγκρίσεως είναι η προβολή της πραγματικότητάς μας μπροστά στην αγάπη του Θεού που μας λιώνει, μας διαλύει, που νιώθουμε ότι είμαι θα και ανάξη και προσβάλλαμε αυτή την αγάπη. Και αυτή η εμπειρία του ότι προσβάλλαμε αυτή την αγάπη μας γεννά αυτόν τον λόγο. Αυτό δεν μπορεί να μπει σε καλούπια λογική. Ούτε να ψυχαναλυθεί κάτι τέτοιο. Αν ψυχαναγεί αυτό, θα πει αυτό ο άνθρωπο είναι, έχει βεβαίω αυτογνωσία που έπρεπε κάποιο, αλλά θα πει και μια μειονεκτική, ενοχική προσωπικότητα που τα έρχεται στον εαυτό τη. Μπορεί να είναι και έτσι αδειαν το πνεύμα του Θεού. Γιατί, λέει, κάπου αλλού ένα πατέρα, ο διάβολο δεν ενοχλείται Ούτε με την αιστία μα. Ούτε με την, ταπει... με, την... με την ταπεινοφροσύνη μας. Ούτε με την άσκησή μας. Ούτε με την παρθενία μας, ούτε με την σοφροσύνη μας. Από τι ενοχλεί το διάβολος? Από το αν τα κάνουμε αυτά για αυτόν ή για τον Θεό. Για το λόγο που τα κάνουμε. Άρα είναι σημαντικό τι κάνουμε. Όχι μόνο το σύμπτωμα το τι φαίνεται εξωτερικά είναι. Αλλά ο λόγος που κάνουμε κάτι. Αυτό είναι το διάβολο. Ο λόγος που κάνουμε τα πράγματα ο λόγος που κάνουμε το αγαθόν, όχι αυτό από μόνο του ως πράξη υπάρχουν λοιπόν και κάποιες ευχέ άλλες στη Θεία Λειτουργία που αναφέρον, που ε, αφορούν ειδικά τους κληρικούς για να καταλάβουμε το πνεύμα η σε μας στη Θεία Λειτουργία λέγεται αυτό μετά το Τρισάγιο η σε εμάς να σου προσφέρουμε δώρα και θυσίες πνευματικές για τις αμαρτίες μας που ο λαός της αγνοεί. Έχοντας πραγματική αίσθηση ο άνθρωπος του. Ποια είναι η κατάστασή του. Αυτό είναι ελευθερωτικό. Όχι γιατί αμβλήνται στην είδησή μας. Αν πάει κι άλλο Παπα-Ευαγγελίο, άνθρωπο είναι ταλέπωρος ότι. Αν όμως έχει συνείδηση, του ψάχνει στην αλήθεια, αυτό είναι ελευθερωτικό που, για ποιο λόγο, για παράδειγμα, πότε σε ένα πάβει ένα, ένας άνθρωπος, όταν του ε, εκθέσει το ποιος είσαι, σε καταλάβει ποιος είσαι και σε αποδέχεται. Αυτό είναι ελευθερωτικό για αυτό το λόγο. Με καταλαβαίνει ο Θεός και με αποδέχεται. Καταλαβαίνουν οι άνθρωποι του Θεού την δυσκολία μας, την τραγικότητά μας, την αναπηρία μας, την πτώση μας, την απιστία μας, και συμπάσχου μας δείχνουν κατανόηση. Αυτό είναι ελευθερωτικό. Αλλιώς αν ζούμε ψευδέστηση του πρέπει να αποδείξουμε ότι κάτι άλλο είμαστε από αυτό που είμαστε για να γίνουμε αποδεχθεί και αυτό είναι η εχμαλωσία της ανάγκης μας να υπηρετούμε όχι την έσωθε μαρτυρία αλλά την έξωθε μαρτυρία. Αυτό είναι εχμαλωσία, είναι εγκλωριζόμαστε ταλαιπωρία. Ενώ στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου ομολογούμε το εξής στη θεία, όταν γίνεται η αναφορά στο, η αναφορά του Τίμιο Δώρο λέει ο ιερίας δικαιο... λέει ότι δεν αξιοθήκαμε να λειτουργήσουμε στο θησιαστήριο διατασδικαιοσύνας ημών ούγαρε πίσαμε τι αγαθον επί της γης δεν κάναμε τί, κα, τίποτε καλό πάνω στη γη στην, δε, στην, στην βάπτιση Υπάρχει μια ευχή. Ο ιερέας πριν κάνει τη βαύτιση διαβάζει κατηδίαν μόνο στο μία ευχή. Να τη διαβάσουμε στη δημοτική τι λέει αυτή η ευχή. Ο Θεός ο εύσπλαχνος και λοιήμων που εξετάζεις την καρδιά και όλον τον εσωτερικό κόσμο και γνωρίζεις καλά μόνο εσύ τα απόκρυφα τον ανθρώπο γιατί δεν είναι κανένα πράγμα κρυφό μπροστά σου αλλά είναι όλα γυμνά και φανερά στα μάτια σου. Εσύ που και όσα συμβαίνουν σε μένα μη με συγχαθείς. Μη την απομακρύνεις το πρόσωπό σου από μένα. Αλλά τούτη την ώρα παράβλεψε τα παραπτώματά μου. σύπου που παραβλέπεις τα ανθρώπινα συφάλματα με σκοπό τη μετάνοια. Παραβλέπει για να δώσει δυνατότητα και περιθώρια και χρόνο μετανιάς. Και ξέπλυνε μου τη βρωμιά του σώματος και τις κοιλίδες της ψυχής. Αυτά δεν είναι ποιητικά λόγια. Δεν λέγονται σε μια διάσταση ποιητική αδεία, μια υπερβολής για να εξάψουν ένα συνέστημα συντριβής ψεύτικο. Είναι μια βιωματική κατάσταση πραγματική. Λέει κάπου αλλού στο ευχέλαιο. Εσύ που και μένα τον ανάξιον δούλος του Λουγερίας που είμαι περιπεπλεγμένος με πολλές αμαρτίες και συγκυλίωμαι με τα πάθη των ιδωνών με κάλεσε στο άγιο και πολύ μεγάλο αξίωμα τη Ιεροσύνης. Αυτό είναι το φρόνο τη Εκκλησία. Είδατε πόσο απομακρυνθήκαμε και πόσο έχουμε άλλα πράγματα μέσα μα. Και αυτή η απομάκρυνση μα κάνει ένα πρόβλημα, δημιουργεί. Δεν δημιουργεί άνεση μετανία. Δεν μα δίνουν μια άνεση να αναφερθούμε προ τον Θεό. Αλλά ο καθένα μα φυγκόμαστε να αποδείξουμε πρώτα κάτι στον εαυτό μα και μετά να αποδείξουμε κάτι στον Θεό και να αποδείξουμε στην εαυτό μας ότι δεν είμαστε τελείως ξεφτύλα και όσο νιώθουμε ξεφτύλα δεν έχουμε την άνεση να κινηθούμε προς τον Θεό μα αν είσαι ξεφτύλα μπορεί άνετα να πας προς τον Θεό αυτή η δυσκολία μας σημαίνει ότι τελικά δεν έχουμε αναφορά προς τον Θεό πραγματική να δούμε τι λέει κάπου αλλού ο Άγιος Σιμαίνος ο Άγιος Σιμαίνος ο οποίο. Είναι ένα μυστικό θεολόγο του 15ου αιώνα που είχε φοβερέ εμπειρίε και αποκαλύψει θεού. Δέστε την εξομολόγησή του. Εμεί, όταν ακούμε πάθη, φανταζόμαστε τα συγκεκριμένα πάθη, αλλά και ο λογισμό είναι να ανταποκρίνει το πάθο με το ότι μπορεί να είναι εχμαλωτισμένο ο άνθρωπο. Δέστε την Άγιο Σημείο. Λέει ο Άγιο Σημείο μια εξομολόγησή του στα κείμενά του. Έχω γίνει φωνιά. Ακούστε όλοι, για να κλάψετε με συμπάθεια. Όσο αφορά τον τρόπο, τον άφησα κατά μέρο λόγω του μάκρους που θα έπαιρνε ο λόγος. Κάπου αλλού θα δούμε τι είναι Έχω όμω γίνει και μοιχός στην καρδιά και ομοφιλόφιλος στη διάνη και στην προέρεση Και ακόμη ορκίζομαι αλλά καταπατώ τον όρκο. πλεονέκτης κλέφτης, ψεύτης, ανεδής και άρπαγας. Αλίμωνο μου, κακολόγο, μισάδελφος, πολύ φθονερό και φιλάργυρος. Ανίσχυντο και γενικά κάθε άλλη μορφή κακία έχω διαπράξει. Και πιστέψτε με, γιατί μιλώ αληθινά και όχι φανταστικά, είμαι σοφιστίες Ε αυτό, αν ήταν πραγματικότητα, θα ήταν για τα δικαστήρια. Αυτό όμω δεν είναι απλώ μια κουβέντα που εμεί, όπω το ακούμε τώρα, ρε παιδάκι μου, και τώρα αυτό είναι Άγιο. Και τώρα κάνει τέτοια πράγματα, ο καθένα φαντάζεται και λέει, Αφού τα κάνει αυτό, και εγώ δικαιούμαι. Άρα βλέπει συνείδηση. Δεν λέγεται με αυτό το φρόνημα. Αυτός και το μικρό στοιχείο που παρεβάλετε μεταξύ αυτού και της χάρτης του Θεού. Όταν ο Άγιος Σημείων έχει ε, ε, ε, βλέπει το Άγιο Φως, το Άκτιστο Φως και έχει τέτοια κοινωνία με τον Θεό, νιώθει και το κάθε σκοπιδάκι μέσα του, εμείς νομίζουμε ότι αμαρτία τα χοντρά πάθη και λέμε μοιχεία, είναι συγκεκριμένη αμαρτία. Και η σκέψη που μπαίνει ύπουλα σε σημείς ανθρώπου, και του κλονίζει τη διάθεση της καρδιάς και νιώθει να προσβάλλεται αυτή τη σχέση με το Θεό και να παρεμβάλλεται κάτι μέσω αυτής της σχέσεως είναι πρόβλημα και δεν εξαρτάται το μέγεθος της αμαρτίας και ο βαθμός της πτώσεως οποιασδήποτε μορφής αμαρτίας αλλά εξαρτάται από το πόσο αυτό το γεγονός με έχει απομακρύνει και μου έχει ψυχράνει την καρδιά και μου έχει νεκρώσει την χαρά μέσα στην καρδιά μου. Που έχει να κάνει με την προσβολή της σχέσης με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος όμως μέσα στην φοβία του που δείχνει ότι δεν εμπιστεύεται τον Θεό, δεν έχει σχέση με τον Θεό αλλά φοβάται ο άνθρωπος να χάσει την καλή εικόνα του και αγωνιά για αυτή, αυτό όλο ο κόπο μας είτε λίγο ή πολύ στην διαπτώση είμαστε γιατί ο κόπος αυτός δεν έχει νόημα μα οδηγεί στην αίσθηση της αγάπης του Θεού και γνώση τελικά δεν είναι η αναλυτικότητα των πράξεων μας γνώση είναι η γεύση του Θεού και η γεύση αυτή του Θεού μου αφήνει μία αίσθηση ένα θησαυρό μέσα μου που μου διερμηνεύει μετά τα καθημερινά και αυτό είναι οι εκφράσεις και οι καρποί της γνώσεως. Δηλαδή, άνθρωπος θέλω να γνωρίσω κάτι, τι είναι σωστό ή λάθος. Ή να καταλάβω στη ζωή μου αν θέλει μαθείω ή όχι, αν πράττω σωστά ή σωστά ή όχι. Νομίζω οτι εμείς γνώση είναι να σκεφτώ, είναι και αυτό μια γνώση βεβαίως, να αναλύσω και να τι πρέπει να κάνω. Η πνευματική γνώση ποια είναι να έχω εμπύραν Τη αγάπη του Θεού, δηλαδή η καρδιά μου να έχει ένα θησαυρό μέσα τη που είναι η πηγή της ζωής μου. Να έχω μια χαρά μέσα μου, ένα θησαυρό που είναι η αρχή, είναι η πηγή, από εκεί που πηγάζουν όλα. Και αυτή η γνώση στην κάθε απορία που μου έρχεται, έρχεται και αυτή η χαρά που βάζει στην μου, έρχεται, φωτίζει αυτό το συγκεκριμένο θέμα και λειτουργεί αποκαλυπτικά. Που είναι πάνω από νοητική λειτουργία του ανθρώπου δηλαδή έρχεται αυτή, αυτό ο θησαυρό μέσα μου που είναι η παρουσία του Θεού και στο θέμα που, που συμβαίνει μπορεί να έρθει φωτιστικά και είναι αυτό που αναπαύεται την καρδιά του ανθρώπου οπότε είναι μια γνώση που είναι η εμπειρία του Θεού που λειτουργεί αποκαλύπτικα στις απορίες της ζωής μας Δηλαδή ένα Άγιος, για παράδειγμα, δεν ρωτάει το θέτοι να κάνω για το Γιαννάκη Αλλά αυτό που βιώνει Του μαρτυρεί Πού είναι το Πνεύμα του Θεού και πού όχι Σε ποιον λόγο είναι το Πνεύμα του Θεού και πού όχι Πού Θυμάμαι που έλεγε κάποιος ο Άγιον Όρος ήταν, ε, ε, Έμαθε κάτι στην θεολογία Και πήγαινε τους συντήσανε τον Μακαρίτη τον Παπεφρέμ τον Κατουνακιότη που θυμαμαι που ελεγε κάποιο ο αγιον εμαθε κατι στην θεολογια και πηγαινε τους με τον μακαριτη τον παπεφρεμ τον κατουνακιοτη που εφημιζονταν για τη χάρη του Θεού που είχε Και ζητούσανε Και του έλεγε και του λέει μα γέροντα, έτσι μας διδαξα, εγώ δεν το ζω έτσι, του λέει, δεν το γεύομαι έτσι. Αυτή λοιπόν η γεύση που ο γέροντας ήταν η αίσθηση του Θεού. Που η αίσθηση του Θεού έπαιρνε τη μορφή τη γέροντας σε εκείνο θέμα. Αυτό είναι γνώση. Λέστε τώρα κάτι, μια ιστορία που τη διάβασε, λέω να σα τη διαβάσω, θα σκανδαλίσετε, θα λέω να τη διαβάσω. Ε, μια ψυχή που είναι να βγει, να βγει. Λέει Είναι μια τολμηρότατη ιστορία που αναφέρεται στο Λαυσαϊκό Το Λαυσαϊκό είναι κάποια κείμενα από τη ζωή των πατέρων μας στον Ασκήτο Περιγράφεται μια προσωπική ιστορία Λέει έμενε ο Παλάδιος είναι ο συγγραφέα του Λαυσαϊκού και αναφέρει αυτή την προσωπική του εμπειρία Έμενε λέει στη Σκήτη κάποιος ονομαζόμενος Πάχων που είχε φτάσει πια στα 70. και μου συνέβη κάποτε να με ενοχλήσει η επιθύμη γυναίκας ώστε να με βαραίνουν οι λογισμοί και οι νεκτερινές φαντασίες και αφού έφτασα στο σημείο παραλίγο να βγω από την έρημο καθώς με πίεζε το πάθος. Δεν εμπιστεύτηκα το ζήτημα στους γειτονές μου, ούτε στο δάσκαλο μου τον Ευάγριο. Εδώ είναι αυτονόμιος του ανθρώπου, εδώ έρχεται το πρώτο λίστιμα. Έχω τον, τον πόλεμο, αλλά εγώ ξέρω πώς να αγωνιστώ, θα κάνω τα πάντα, θα σκεδεύσω, θα κάνω, και δεν εμπιστεύομαι. δεν έχω πνεύμα θετίας ή ταπείνωσης να ερωτήσω. Αυτού που έχουν ανάλογη στους εμπειρία θα να του ότι ο εξαιτήσει Λοιπόν, δεν εμπιστεύτηκα το ζήτημα στους γείτονές μου, τους συνασκητές δηλαδή, ούτε στο δάσκαλό μου τον Ευάγριο. Αλλά αφού έφυγα κρυφά για την πανέρημο, βαθιά στην έρημο, για 15 μέρες συναναστρεφόμουν τους πατέρες της κοίτης, όπου είχαν γεράσει στην έρημο. Μεταξύ των οποίων και τον Πάχονα. Καθώς τον βρήκα λοιπόν πνευματικότερον και ασκητικότερον θάρεψα να του εμπιστευτώ το λογισμό μου και μου λέει μη σε παραξενεύει το πράγμα διότι δεν το έπαθες αποραθυμία από την τεμπελιά δέστε από ποιους λόγους μπορεί ο άνθρωπος να πολεμηθεί και μαρτυρεί γι' αυτό ο τόπος όπου και τα αναγκαία πράγματα σπανίζουν και γυναίκε δεν μπορεί να συναντήσει κανεί. Αλλά, μάλλον από υπερβολικό ζήλο το πάθει. Αδιάκριτο ζήλο. Που κρύβει μέσα στο άλλο το άλλα προβλήματα. δούμε παρακάτω. Διότι λέει, ο πόλεμο τη είναι τριών ειδών. Άλλοτε επιτίθεται η σάρκα που είναι εύρωστη, η φύση δηλαδή του ανθρώπου, και ο ανθρώπου δεν τρέφει διαρκώς τη σάρκα του με κάθε τρόπο. Άλλοτε τα πάθει με του λογισμού αφήνει άνθρωπος το λογισμό του και πιάνει διάλογο με τον λογισμό του και άλλο το ίδιο σοδέμονας με το φθόνο όταν βλέπει κάποιος να προχωρεί ο μισόκαλος φθονεί τον άνθρωπο και εφόσον επιτρέψει ο Θεός έχει πόλεμο και το διαπίστωσα αυτό μετά από πολλή παρατήρηση Να με βλέπεις γέρον άνθρωπο σαράντα χρόνια έχω σε αυτό το κελί φροντίζοντας για τη σωτηρία μου και μέχρι τώρα σε αυτή την ηλικία πειράζομαι. Και καθώς μου ορκίστηκε, μετά τα πενήντα μου δεν έπαψε να, μου, να με πολεμάει. Δεν μ' άφησε να πάρω ανά νύχτα μέρα. Αφού λοιπόν έβαλα με το νου ότι με εγκατέλειψε ο Θεός και καταδυναστεύομαι, προτίμησα να πεθάνω άλογα παρά να σχημονήσω από το σωματικό πάθος Βγήκα λοιπόν, και αφού τριγύρισα στην έρημο, βρήκα την σπηλιά μιας ΙΕΝΑΣ όπου άφησα τον εαυτό μου όλη μέρα γυμνό, για να βγουν τα θυρία και να με φάνε. Όταν λοιπόν νίκτοσε κατά το γεγραμμένο έθου σκότος και γίνε το νίξ, εν αυτοί διελεύσοντε πάντα τα θυρία του δρυμού, βγήκαν τα θυρία, και αφού με μύρισαν από το κεφάλι στα πόδια. Και εκεί που περίμενα με φάνη απομακρύνθηκαν από μένα Κέμεινα εκεί πεσμένος όλη η νύχτα και δεν με έφαγαν Τότε συλλογίστηκα ότι με λυπήθηκε ο Θεός και γύρισα μέσα στο κελί αφού, πέρασε, λοιπόν, αφού περίμενε λοιπόν ο δαίμονας λίγες μέρες Πάλι μου επιτέθηκε σφοδρότερα από πριν Ώστε παραλίγο να πέσω σε βλασφημία Να τα με τον Θεό, να αφισβητήσουμε τον Θεό Πήρε λοιπόν τη μορφή μιας μαύρης νέας που είχα δει κάποτε στα νιάτα μου να μαζεύει στάχια το καλοκαίρι και κάθισε στα γόνατά μου και τόσο με διέγυρε ώστε να νομίσω ότι συνευρέθηκα μαζί τη. Εξοργισμένος λοιπόν της έδωσε ένα χαστούκι και έγινε άφαντη και επί δύο χρόνια δεν μπορούσε να υποφέρω τη δισοσμία του χεριού μου. Επειδή λοιπόν έπεσα σε μικροψισχία και έχασα την ελπίδα Βγήκα στην πανέρημο περιπλανόμενος και αφού, αφού βρήκα μια μικρή ασπίδα, φίδι δεν είναι ασπίδα, την πήρα και τη έδ, έδωσα τα γεννητικά μου μόρια για να με τσιμπήσει και να πεθάνω. Και με όλο που έτριψα το κεφάλι του θηρίου στα μόρια ως αιτία του πειρασμού πάλι δεν τσιμπήθηκα. Και άκουσα φωνή που ήρθε στο νου μου. Δεν στην αιτία του προβλήματος ποια ήταν. Πήγαινε πάχον και να αγωνίζεσαι, γι' αυτό σε άφησα να βασανίζεσαι, για να μην υψηλοφρονήσει. για τη δύναμή σου, αλλά να γνωρίσεις την ασθένειά σου, να μην εμπιστευτείς την πολιτεία σου και να προσπέσεις τη βοήθεια του Θεού. Καταλαβαίνετε ότι η θεραπεία του ανθρώπου είναι πολύ πιο βαθύ πράγμα από αυτό που φαίνεται. Και η ηθική του ανθρώπου είναι πολύ βαθύτερη από αυτό που φαίνεται. Και η σωτηρία του ανθρώπου είναι πολύ βαθύτερα από αυτό φαίνεται. Και η αγιότητα του ανθρώπου είναι πολύ βαθύτερη από αυτό φαίνεται. Η αιτία του προβλήματος είναι η κοινοδοξία μα, η ψιλοφροσύνη μα, είναι το ότι είμαστε ξυπασμένοι. Και εκεί δίνουμε χώρο στον διάβολο. Μόλι ο άνθρωπο αφαιθεί στα χέρια του Θεού και πει μου δεν ξέρω τίποτα, είμαι χαμένο, τότε έρχεται η σωτηρία του ανθρώπου. Η θεραπεία μα είναι αυτό. Με αυτό το πνεύμα μπορούμε να έχουμε και αγάπη μεταξύ μας και επίοικια. Μόνο ο άνθρωπος που γνωρίζει αληθινά την αμαρτωλότητα να το έχει πραγματική είναι επίοικια. Αν όμω ο άνθρωπος υψηλοφορονί τι γίνεται. Όλο μας το σύστημα, το κοσμικό, το εκκλησιαστικό μας και το προσωπικό μας οικοδομεί την υψηλοφροσύνη μας. Υπηρετεί μίαν ηθικήν που διασφαλίζει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, που είναι καλυμμένη η έπαρξή του και η καινοτοξία του. <Κι> και όταν έρχονται και καταλαβαίνουμε, εμεί ξεκινούμε όπου και αν είμαστε ένα αγώνα. Λε και είμαστε ήρωε. Θα κάνουμε το καλύτερο από εδώ, θα είμαστε καλύτεροι από εκεί, θα φτιάξουμε αυτό και ικανοποιούμε ένα υπερεγόμενο, μια ιδέα που μα μεγαλώσανε και απέχει Τόσο αυτή η εικόνα από την πραγματικότητα μας που είναι άστα να πάνε. Και με ρε παιδάκι μου, νέος μου καλύτερος. Πώς γίνεται. Επιτρέπει ο Θεός να τις αλαπατιθούμε για να γκρεμιστεί αυτή η εικόνα. Για να παραδειγούμε ότι είμαστε ψεύτικοι. Για να αρχίζει κάτι λίγο βαθμία να γίνεται και να οικοδομείται. Και βλέπει τελικά ποιο είναι ο Άγιος, δεν είναι ο Ατσαλάκωτος, είναι ο Γύφτος που πατάει πάνω στα καρφιά και είναι ματωμένα τα πόδια του και δεν ξέρει που να σταθεί όταν δεν είμαστε τσιψημένοι όταν είμαστε άκαπνοι ζούμε ψευδεστήσεις και δεν λειτουργούμε θεραπευτικά δηλαδή ελευθερωτικά ούτε για μας ή για τους ανθρώπους μας ούτε για τους άλλους έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η οριμότητά μας είναι οριμότητα στην αίσθηση του ποιοι είμαστε, πόσο χαμένοι είμαστε όχι στο πόσο τι είμαστε. Δηλαδή ψεύτες. Δεν μπορεί ένα Άγιος Σημειών ο Θεολόγος να λέει αυτά και εμείς να το παίζουμε άγιο Δεν μπορεί να Άγιος Σημειών ο να λέει αυτά τα πράγματα και εμείς υποκρινόμενοι τους καλούς να κατεδικάζουμε τους άλλους ως κακούς. Ουσιαστικά η κακή είναι το άλλο θύμα για να ισχυροποιούμε τις ψευδεστήσει μας. Και... Συγχωρέστε με αν ένα κακό κάνει εκκλησία είναι αυτό όπου τη, μέσα από έναν λόγο κηρυκτικό και ηλεκτικό οικοδομεί ψευδαστήσεις και όχι μετάνοια. Και αυτό λειτουργεί διχαστικά και δεν μπορεί να φέρει ανάπαυση και ενότητα. Άλλο παράδειγμα. Ο Παλάδιος, αυτός που γράφει για το, το λαυσαϊκό γράφει επίσης για το δάσκαλό του τον Ευάγριο. Ονομαστό νομαστός που το χειροτώνησε αναγνώστη ο Μέγας Βασίλειος και διάκονο ο Γρηγόρης ο Θεολόγος ότι δημιούργησε ένα τεράστιο σκάνδαλο με τη γυναίκα ενός υπάρχου στην Κωνσταντινούπολη και ότι αναγκάστηκε να φύγει να πάει στη Ρωσόλυμα όπου η ζωή του ήταν εξίσου άστατη τελικά κατέφυγε στην έρημο της Αιγύπτου όπου έζησε αυστηρή ασκητική ζωή μέσα σε 15 χρόνια λοιπόν. Αφού έφτασε σε άκρα καθαρότητα του νου, τελικά το τέλος μας παίζει ρόλο. Αξιώθηκε χαρίσματος και γνώσης και σοφίας και διάκρισης πνευμάτων. Και έγραψε τρία βιβλία, πνευματικά, μοναχικά αντιρητικά λεγόμενα που διδάσκουν τις τέχνες κατά τον δαιμόνων. Αυτό τον ενόχλησε δυνατά ο δαίμονας της πορνείας όπως ο ίδιος διηγόταν και έμεινε όλη νύχτα γυμνός στο πηγάδι, χειμώνα καιρό, ώστε να παγώσουν οι σάρκες του. Ο Ευάγριος κατά τις μαρτυρίες πάντοτε του Παλαδίου πέθανε σε ηλικία 54 χρόνων και αν και έζησε πολύ αυστηρή ασκητική ζωή όπως ομολογούσε ο ίδιος πριν από το θάνατό του, μόνο τα τελευταία τρία χρόνια της ζωής του δεν το βασάνιζαν οι σαρχικές επισημείες. Ο Άγιος Κοσμάς Σετωλός, τι λέει Πρέπον και εύλογον τον αδελφοί μου Ναι είχα και εγώ την καρδία μου καθαράν ω σαν τους Αγίους Αποστόλους Εδώ όπου αξιώθηκα και ήλθε στην ευλογημένη σας χώρα Και σας απέλαυσα και με εδέχθητε ως άναπόστολον του Χριστού μας Να έχω εκείνη τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος να ευλογήσω την χώρα σας μα δεν το έχω επειδή και είμαι αμαρτωλός και πρώτον αδελφοί μου άμποτε να ευσπλαχνιστεί ο Κύριος να συγχωρεί τα μαρτήματά σας αν ίσως έχετε ως ανεμένα αυτό ήταν εξομολόγηση και διδασκαλία και ταυτόχρονα θεραπεία έπαθα μία να πάτη αδελφοί μου λέει ο Αγιος ο και όταν ήμουν νέο έλεγα «Ας κάνω αμαρτίες όπου μπορώ και δύναμε και ως αν γεράσω έχω καιρό να κάνω καλά και σώνομαι. «Τώρα γέρασα και οι αμαρτίε μου έκαναν ρίζες και δεν μπορώ να κάνω κανέναν καλό». Αυτό δεν είναι έτσι. Γιατί το λέει ο Αγιός Κοσμάς, να τους βοηθήσει να ξυπνούσουν αυτοί. Και δεν φοβήθηκε να μην τον εκτιμούν, δεν φοβήθηκε να μην έχει καλή μαρτυρία. Τον ενδιαφέρει η εσωτερική μαρτυρία Τι του μαρτυρίζει ο Θεός Και τι θα είχαν ανάγκη οι άνωθροποι Όταν έχει, αγαπάς αληθινά Δεν νοιάζεσαι για την εικόνα σου Ούτε απομακρύνε από την έννοια του δικαίου Εφόσον αυτό θα είναι λυτρωτικό και θεραπευτικό για τον άλλον άνθρωπο Δίκιο θα ήταν για τον Άγιο Κόσμο από την πραγματικότητα του Ναι αλλά θα ήταν καλό για αυτούς. Τι θα ήταν θεραπευτικό να τους έδινε αυτό το παράδειγμα ότι εφόσον χορνίσει η αμαρτία αποκτά ρίζες και δεν μπορεί ο άνθρωπος τα γεράσει να αλοιωθεί. Για να τους αποτρέψει από το να μην απογοητευθούν από, τις, από τα πάθη τους. Τι άλλο λέει. Κάνοντα αρχή να διδάσκω με ήλθε ο λογισμός μου εδώ που περπατώ να ζητώ να παίρνω άσπρα. Παράδες δηλαδή. Διατί ήμουν αφυλάργυρος και αγαπούσα τα γρόσια και τα φλουριά περισσότερο το λέει αυτό για να καταρχήν να πουν τι πάπας είναι αυτός αγαπάει τα χρήματα αγαπάει τα χρήματα αλλά έχει και η καλοσύνη Α τον ακολουθήσουμε δεν θα καριστεί με αυτά που θα ακούσει για μας και τους βάζει σε μια δικασία σιγά σιγά μετανοίας για την έξοδο λοιπόν καλή μαρτυρία Α δούμε ένα άλλο παράδειγμα ήρθε κάποτε λέει ένας να είδει τον αβά Σίμωνα αυτός δε μόλις το άκουσε επήρε τη ζώνη και πήγε σε να αφήνει καθαρίσει. εμείς θα τρέχαμε ωραία άρχοντας ήρθε θα λένε είχα επαφή με αυτόν τον άρχοντα αυτός πήγε να καθαρίσει να αφήνει κα εκείνη δε όταν ήλθε φώναξαν γέροντα πού είναι ο αναχωρητής αυτός δε είπε δεν υπάρχει εδώ αναχωρητής και τότε άκουσαν αυτό και αναχώρησα άλλοτε πάλι ήλθε άλλος άρχοντας να τον δει και προηγουμένω του κληρικοί. Αβά, σου, διότι ο άρχοντας έρχεται να ευλογηθεί από σένα, έπειτα πώς άκουσε για σένα. Αυτός δεν είπε, ναι, ετοιμάζομαι. Τι έκανε. Αφού λοιπόν εφόρεσε το κουρελοένδυμα και πήρε ψωμί και τυρί στα χέρια του, έπήγε στην πύλη όπου εκάθισε τρώγοντας. Και όταν έλθει ο άρχοντας, με την ακολουθία του και τον είδε, τον εξουθένωσε λέγοντας, αυτός είναι αναχωρητής για τον οποίο ακούσαμε και αμέσως επέστρεψα. Γιατί για να πολεμήσει την κοινοδοξία του αλλά κάτι ίσως να διδάξει και σε αυτούς. Αν δεν κουραστεί κατα και ένα ακόμα μου. ρώτησε ερώτησε κάποιον από τους πατέρες λέγοντας πως ο διάβολος επιφέρει τους πειρασμού τους Αγίους Τη λέει πως μπορεί να πειράξει ο διάβολος έναν Άγιο Και του λέει ο γέρο, Κάποιος από τους πατέρες Ονομαζόταν Νίκον Κατοικούσε στο όρο Σινά Κάποτε ένας άνδρας Όταν επισκέφτηκε τη σκηνή Ενός φαρανίτη Και βρήκε τη θηγατέρα του μόνη Έπεσε μαζί της Και της λέει Υπέ ότι ο αναχωρητής Ο Αβάς Νίκον μου το έκανε αυτό Μιλτώσε αυτούς. Όταν ήλθε ο πατήρ της και έμαθε παίρνοντας ξύφος επήγε πάνω στο γέροντα και μόλις έκρουσε εξήλθεν ο γέρον και καθώς άπλωσε το ξύφος να το φωνεύσει εξηράνθη το χέρι του. Φεύγοντας τότε ο φαρανίτης απευθύνθηκε στους πρεσβυτέρους και αυτοί τον προσκάλεσαν που το καταγγείλει Έκανες δουλειά πήγε το καταγγείλει κιόλας. Και ήλθε ο γέ και αφού του έδωσαν πολλά κτυπήματα ήθελαν να το διώξω. Και τους παρακάλεσε λέγοντας αφήσα με για το όνομα του Θεού εδώ να μετανοήσω. Δεν το έκρυψε, δεν δεν δεν, δεν κάλυψε τον εαυτό του. Δεν είπε ότι ένα ψέμα το αποδέχθηκε αυτό. Δεν αμύνθηκε. Και αφού τον αφόρησαν τρία έτη, έδωσαν εντολή να μην τον επισκεφτεί κανείς. Και έκανε τρία έτη ερχόμενος κάθε κυριακή συμμετάνοια και παρακαλούσε όλους τους ανθρώπους λέγοντας ευχηθείτε για μένα Ύστερα εκείνος που είχε κάνει την αμαρτία και το βάρος του πειρασμού πάνω στον αναχωρητή εδαιμονίστηκε και ομολόγησε στην εκκλησία ότι εγώ έκανα την αμαρτία και της είπα να σε κοφαντήσει τον δούλο του Θεού <coughs> Τι έκανε ο γέροντας δεν στελώ Και όλο ο επήγε και ζήτησε συγνώμη από το γέροντα με τους λόγου. Συγχώρεσέ μας Σαββά και μείνε μαζί μας τι έκανε ο Σαββάς και τους λέει ως προς τη συγνώμη σας έχει δοθεί ως προς το να μείνω δεν θα μείνω εδώ μαζί σας διότι δεν ευρέθηκε ούτε ένας άνθρωπος που να έχει τη διακριτικότητα να με συμπαθήσει το έκανε αυτό να δοκιμάσει ποιος θα τον πλησιάσει στην πτώση του αλλά η έξω μαρτυρία μας ενοχλεί και κατάλαβε ότι δεν υπάρχει κάποιο να συμπαθήσει. Δηλαδή, αυτοί υπηρετούσαν την καλή εικόνα, τον έξωθεν άνθρωπο, δεν αναγνώρισε τη μετάνοια. Με αυτήν την λοιπόν, δεν αξίζει να μείνω με αυτού του ανθρώπου, και έφυγε. Εδώ δέστε τη έκφραση, τη διακριτικότητα να με συμπαθήσει. Να μου δι, δώσει αυτό που θα είναι θεραπευτικό. Όχι να απαλύνει το πόνο μου δικαιολογώντας κάτι που είναι λάθος, αλλά να μα συμπαθήσει όπως μας συμπαθεί ο Θεός. Εμείς τι κάνουμε, θαυμάζουμε ανθρώπους όσο νιώθουμε ότι υπηρετούν την εικόνα του θαυμασμού που έχουμε μέσα μας, που ουσιαστικά είναι προβολή της δικής μας εικόνας. Όταν δεν υπηρετούμε τη μετάνοια, αυτό έχει πολλά συμπτώματα. Πολλές παρενέργειες, πολλά ψυχολογικά προβλήματα Όταν λοιπόν δεν, δεν κατανοούμε ότι είμαστε αδύναμοι Όταν δεν εμπιστεύομαστε χάρη του Θεού Όταν δεν βλέπουμε ότι η οδός της δικαιοσύνης μας δεν είναι τα έργα μας Αλλά η μετάνοια μαζί με τη χάρη του Θεού Τι κάνουμε Φαντασιωνόμαστε πως Άγιος είναι ο αυτός που δεν αμαρτάνει Ο ξυδενεκευμένος άνθρωπος, ο ήρωα, ο πνευματικός ήρωα. Και... Το έχουμε κατά φαντασίαν αυτό και θέλουμε τέτοιο παραμύθι όλοι μα. Γιατί, γιατί ζούμε κι εμεί σε έναν δικό μα παραμύθι, προβάλλουμε τη δική μα ανάγκη, ότι υπηρετούμε έναν καθοσπρεπισμό ατομικό, ότι είμαστε καλοί, εφόσον νιώθουμε δυνατοί και οι αυτάρκοι. Και ότι κι εμεί έχουμε μια ψευδή για τον εαυτό μα ότι είμαστε καλοί. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να οικονομήσουμε πράγματα για του άλλου ανθρώπου θεραπευτικά. Ποιο το λοιπόν. Ο άλλος είναι η προέκταση της φαντασίωσής μας, είναι αναγνωρίσιμος και τον συμπαθούμε και τον αγαπούμε. Μόλις όμως τύχει να υποψιαστούμε, να συκοφαντηθεί και, Τσουκουτσου, και καταδίκει και χίλια δύο πράγματα. Τότε διαπιστώνεται αν πραγματικά υπάρχει αγάπη και τότε φαίνεται η διάθεση του ανθρώπου. Όχι όταν είναι δυνατός κάποιος, όταν είναι αδύνατος θα φανεί ποια είναι η διάθεση των ανθρώπων. Ο γέροντας δεν έχει κακή, συγχωρεμένη από τον Θεό. Αλλά κατάλαβε ότι δεν υπάρχει διακριτική συμπάθεια προς Αυτόν. Που σημαίνει αυτό, τους τιμωρεί, δεν θέλει αγάπη. Όχι για δύο λόγους. Πρώτο, όταν δεν με άνθρωπους που έχει συμπάθεια διακριτική δεν θα σε ωφελήσει. Θα υπάρχει ο φθόνο, θα υπάρχει ο ανταγωνισμός, θα υπάρχει κακότητα. Και δεύτερο, μόνο έτσι μπορεί να ξυπνήσει ο άλλο. να δει με τον εαυτό του γίνεται, να ενεργοποιηθεί σε μια διάσταση θεραπευτική με τον ίδιο, για τον ίδιο. Γιατί όταν το πράγμα δεν το αισθάνεται ο άλλο άνθρωπος δεν μπορεί να προχωρήσει. Και όταν είναι σκληρόκαρδος ο άνθρωπος, γιατί όταν δεν έχει συμπάθει είναι σκληρόκαρδος. Μόνο όταν πιε, πιε, πονέσει μπορεί κάτι να κουνιέται, να, κάτι μπορεί να, να, λει, να λειτουργήσει. Θέλετε να ρωτήσετε μέχρι τώρα κάτι. ο η η Αυτό σημαίνει ότι όταν τα χρόνια είναι πολύ δύσκολα ή είναι είναι πιο δύσκολα. <coughs> Όχι χαμένος. Αυτό δεν είναι αναστατικό για τον αγώνα. <coughs> Όχι. Όχι. Το αν καταλάβεις είναι δύσκολο. Η πιο μεγάλο τη δυσκολία μας είναι η χάρη του Θεού. Κοιτάξτε. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η αμαρτία δεν είναι αυτή στην έννοια της παράβασης. Η αμαρτία είναι η απουσία ζωής. Είναι η να νιώθεις ότι είσαι ανυπόστατος, ότι δεν πατάς, ότι δεν υπάρχει. Η αμαρτία είναι η αίσθηση του χωρισμού, η αμαρτία είναι η της χαράς. Δεν είναι η ανάγκη μας να υπηρετήσουμε μια ιδέα ή μια εικόνα. Συνεπώς λοιπόν το ίδιο το γεγονός, η κατάσταση μας δηλαδή, λειτουργεί αφιπνιστικά. Η εσωτερική ξηρότητα, η αποουσία του νοήματος μας δηλαδη λειτουργει αφιπνιστικα η εσωτερικη ξηροτητα η απουσια του νοηματος μά ενεργοποιει η, η απουσία του προσώπου. Η μη ύπαρξη σχέση. Η σχέση δεν είναι εξωτερικό, ένα κοινωνικό γεγονό. Το να μπορεί να είναι μέσα σε ένα κοινωνικό γεγονό και να είναι εξαιρετικά μόνο. Αυτή η αίσθηση τη μοναξιά, τη υπαρξιακή μοναξιά, είναι κατάσταση πτώσεως Είναι κατάσταση αμαρτία. Αυτή από μόνη λειτουργία λειτουργεί Και αυτό θέλουμε να πούμε ότι δεν πρέπει να έχουμε καμία αναστολή κανένα λογισμό και καμία προϋπόθεση στη μετάνια. να είμαστε τελείως αφημένοι όπως είμαστε στον Θεό γιατί η ιδεολογικοποίηση της πνευματικής ζωής ή της μετάνοης των αμαρτιών ή προϋποθέτηση που θέτουμε ή τα όρια που βάζουμε ή τα κουτάκια που εντάσσουμε τις αμαρτίες μας δεν μας αφήνει να είμαστε άνετοι ελεύθεροι γνήσιοι αυθεντικοί με τον Θεό στη μετάνοια μας και δεν έχουμε ανάπαυση Ξέρετε πόσο τροχοπέδι είναι το σύστημά μας και κυρίως το, το ατομικό μας σύστημα που πιστεύουμε πως κάποιοι είμαστε στο να αφαιθούμε τελείως σχήμα να αφαιθούμε τελείως τον Θεό Συνεπώς είναι μεγάλο πρόβλημα κοιτάξτε είναι ναι, όταν το λέει εδώ Άγιος Κοσμάς για να μην χρονίσει ο άνθρωπος στην αμαρτή και να μην αναβάλει τη του αλλά είναι πιο δύσκολα λογικά τα ανταπάθη χρονίσουν. Αλλά υπάρχουν άλλα θετικά. Που ο Θεό τα βγάζει στην επιφάνεια και πάντα έχει ελπίδα ο άνθρωπο. Είπατε ότι ουσιαστικά η βλάβη τη αμαρτία για τον άνθρωπο είναι να διακόψει τη σχέση του με τον Θεό. Για τον Θεό λοιπόν είναι το ίδιο το να κάνω εγώ φόνο αυτό να φάω κρέα α πούμε τη Παρασκευή. Να σα πω εδώ κάτι άλλο για να καταλάβετε. Είπε ο Αβά Εάν θα φτάσει ο άνθρωπος στο ρητό του Αποστόλου το όλη, όλα είναι καθαρά για τους καθαρούς βλέπει τον εαυτό του μικρότερο από όλα τα πράγματα της κτήσεως. Του λέει αδελφός πώς μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου κατώ από ένα φωνέα. Λέει ο γέρον «Εάν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτόν τον λόγο και δει άνθρωπο να φωνεύει λέγει Αυτήν μόνο την αμαρτία έκανε αυτός ενώ εγώ φωνεύω κάθε μέρα. Πώς το λέει αυτό Ο Αβάς δεν υπερέβαλε καθόλου Είχε βαθιά επίγνωση της προσωπικής του κατάστασης και γνώριζε ε, πολύ καλά το λόγο του Χριστού που τονίζει ότι ο πιο απάνθρωπος φόνος δεν είναι με ένα όπλο αλλά είναι με την απόρριψη του άλλου Δεν είναι φόνος των απορρίψει τον άλλων Λέει ο Κύριος, ως δαν φωνεύσει ένοχος την κρίση. Ως δαν είπη μωρέ, δηλαδή απορρίψει τον αδελφόν του, ένοχος έστει στη γέννο του πυρός. Δεν είναι φόνο. Γιατί με το όπλο θανατώνει ο άνθρωπος μόνο βιολογικά, ενώ η απόρριψη το θανατώνει και πνευματικά. Και αυτό που μας οδηγεί στην απόρριψη του άλλου είναι οι προκαταλήψει μας. Οι ιδέε μας και αυτές οι προκαταλήψεις υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα πολιτικά, κοινωνικά, θρησκευτικά αυτές οι προκαταλήψεις μας λειτουργούν ως αφορμή και αιτία να απορρίψουμε τον άλλον άνθρωπο που αυτό είναι φόνος Συνεπώς λοιπόν στα μάτια του Θεού δεν ξέρω τι γίνεται εδώ είναι η γλώσσα της Γραφής και το Πατέρα μας. Εγώ δεν ξέρω. Υπόμενο, κύριε Διάβολος, το Διάβολο δεν τον ενοχλεί πράξη, αλλά... Ο λόγος ο που κάνουμε λόγος. κάτι. Ε, το σημαίνει, Αυτό σημαίνει ερωτοματικό έτσι, αυτό ε, σημαίνει ότι και ο Θεός δεν είναι από την πράξη αλλά από διάθεση που έχω. Ναι. Αν αυτό είναι έτσι, τότε, υπόμενο, <coughs> ο Θεός είναι ποιητής. Αυτό ε, σημαίνει μεγάλη εξαιρεότητα γιατί το διάθεσή με την πράξη από την Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Κοίταξε. Δεν είναι κάθε τι ο Θεός μπακάλικα και να σου πει αυτό σε ανταμείβασε, αυτό σε τιμωρώ. Αλλά ανάλογα ποια είναι η διάθεση καρδιά μα, παίρνουμε τον Θεό. Ο Θεό δεν είναι προ όλου, δικαίου και αδίκου. Αν εσύ τώρα κάνει κάτι έχοντας επίγνωση, σημαίνει η καρδιά σου είναι διάπλατα ανοιχτή. Ε, και παίρνει πάνω και χάρη. Εάν δεν είναι διάπλατα, αλλά. Δεν ξέρεις και με πονηλιά κανεί κάτι αλλά μια μικρή διάθεση Κάτι ζητάς, ανοίγει πάλι καρδέσου και παίρνει Όλα τα τιμά ο Και την προέρεση και την πράξη Τι λέει στον, στην ευχή του Πάσχα Ο λόγος του γίνει χρουστοστό ελεί τον έσκα τον καθάπερ τον πρώτων. Και την πράξη τιμά Και τη γνώμη είναι Και την προέρεση Να σας Μα Μας για τα πάθη τα οποία αντιμετωπίζονται μόνο όταν έχουμε κάποιο πάθο το οποίο σκανδαλίζει και τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μα. Δηλαδή ουσιαστικά τον παρασύρουμε σε αυτό το πάθο. γίνεται <σκίλετε> σε εκείνη την περίπτωση, Αναφέρατε στην αρχή για την έννοια τη διάθεση που έχουμε για τα πράγματα. Κοιτάξτε, αν κάποιο δεν θέλει να σκανδαλίσει, δεν σκανδαλίζεται. Το ήθελε και αυτό η πλάτη του. Ένα. Πόμενα... Δεύτερο. Είναι μια ευκαιρία να φορτωθεί την αμαρτία του άλλου πάνω σου και να κάνει διπλή μετάνοια. Κανεί άλλο. Κοιτάξτε αν θέλετε ερωτήσεις βάζετε στο κουτάκι Τελικά αυτό Ο Θεός να μας φωτίσει όλους μας Αυτό που θα θέλαμε να σας πούμε είναι Άνετα και ελεύθερα βούρια μετάνια. Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ήμουν Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ήμουν ελέησον και σώσον είμαστε.